Γεια σα. Σας. Μπαίνω στο θέμα απευθεία για να μην σα τρώω χρόνο. Γρήγορα. Μην με πιέζει, έτσι. Α. Λοιπόν, δεν είναι για τον αέρα, απλώ μια ενημέρωση θέλω Ο... να σα κάνω. Για αυτά που δήλωσε η Υπουργό, όπω τη λένε, η κυρία Εργασία. Ναι, ναι, με την κατακράτηση των ούρων, εκεί που θα κατάγει του μισθού τώρα. Ναι. Περίπου 1500 συντάξει, συνταξιούχου μάλλον, στου οποίου θα γίνει κατακράτηση. Τον 100 ευρώ και πάνω μαζί με την κατακράτη. Καλά η είναι δεν υποχρεωμένη να ξέρει και ελληνικά για γιατί... είμαστε έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να καταλαβαίνουν και οι ξένοι. Για πείτε μου Μπράβο και σε αυτή τη χώρα άμα δεν ξέρεις αγγλικά, σε γκρεμίζουν. δεν είμαι με εκείνον, απλώς το άμα δεν ξέρεις, ελληνικά, Λοιπόν άλλο θέλω τώρα επί τη ουσία. Αυτά που κρατάει το θέμα δηλαδή που είπε την κατακράτηση, όχι τα υγρά. Η πλειονότητα.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 Για άλλο, κρατήστε αυτό το τριαντάρι. Το λάθο και το λάθο του εργολάβου, είπε αυτή η κυρία. Τέλο πάντων, να μην πω. Θα τιμωρηθεί, λέει, θα του βγάλουμε πρόστιμο εν καιρό. Η ανάδοχος εταιρεία έχει μοιηθεί από τον ΕΦΚΑ και θα το του επιβληθεί στη. πρόστιμο, βέβαια. Ναι, εντάξει, έχουν ιδρώσει τα αυτιά από αυτά. κατάλαβε. Το κατάλαβε τώρα το θέμα. Έτσι, εμεί βγάλαμε και ανακοίνωση πριν πει αυτή η μπίπα, πούμε. Κατάλαβα. Αυτά που είπε. Βγάλαμε σαν σωματείο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που είπε, έχουν κάνει και άλλο λάθο, καπάκι.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 Έλα μουρικά, πια σαν γυνατήριακό, ει. Οπα, τι έγινε, ξέρει τι έχει. Τι γίνεται νομάζ, Καλατρίτη φορά σου βρίσκουμε τον καλαμό και παλιά με του βασιλιάδε τώρα θα συμφωνήσω που πάει κόντρα στο Κουκουέ. Τι γίνεται, ρε φυλε. Μήπω άλλαξα, μήπω έπατα κάτι μετάξε, τι έχει γίνει. Ή εσύ ο καλαμό, δεν ξέρει. Εντάξει, κοιτάξα, εγώ γι' αυτό του βγάζω το καπέλο φυλαιό. Γιατί το κόμμα μιλάμε σε χαμάρε γα... και δεν βάζουμε το γραμμή του ήχο τσούπα τώρα και είναι αντίθετο με το γαμο. Τι γίνεται τώρα, έτσι άκουσα. Κατατύχη τα άξονα από το βλέπω αν το κρεμάνε Μαλάκα, τι έγινε. Ε, όχι Μαλάκα, μην το το. Μαλάκα, γίνουμε κόλλος Κοίτα, και καλά κάνει. Εντάξει, τώρα αφού έγινε, αλλά να πάει αντίθετα στη γραμμή. Πώ γίνεται, θα το διαγράψουμε, Μαλάκα Αυτό φοβάμαι κι εγώ τώρα, μην το δούμε ξεκυλιασμένο πάνω από καμιά κονσέρβα, να πούμε. Έλα, μόνο Μαλάκα. Εντάξει, όμω, ρε, το είχα πει και την άλλη φορά Εντάξει, Πώ θα που έλεγα παλιά, παλιοκουμούνια και μαλακίες αυτά. <συλίδε> Εντάξει, σχέστηκα, στη μέση, θέλει είναι με αυτό το είναι λέει, είναι, αλλά το κουκουέ δεν να στη μέση ο που λέμε. Μω, ρίκα, αρι... <συλίδε> <συλίδε> εγώ με το δίκιο, άντε, πολύ, <συλίδε> φιλιά, <γιά. συλίδε> ναι, καλυσπέρα. Καλυσπέρα. τον αποστόλη. Να ήθελα λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον να μας φέρει ο κύριος Γεωργιάδης μια καθαριστική μισθοδοσία κάποιο αναισθησιολόγο από τον ιδιωτικό τομέα που παίρνει 12.000 ευρώ το μήνα. Πιστεύετε κυρία Μακρύ ότι μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας να πληρώσει 12.000 ευρώ το μήνα που βγάζει ένας αναισθησιολόγος στον ιδιωτικό τομέα σήμερα? Πρώτον αυτό. Και κατά δεύτερον δεν έχουμε λεφτά ως δημόσιο που μας λέει να δώσουμε για τους αν Που θα πάρουμε χέο σε δημόσιου φορεί, έτσι όσοι έχουν μείνει ακόμα, γιατί εκεί πρέπει να προσελκύουμε του καλύτερου από την αγορά. Και πώ θα έρθουν οι καλύτεροι από την αγορά, οι. πρέπει να του πληρώσουμε. Oh, <laughs> Εάν θέλουμε να έχουμε ένα κράτο που θα μπορεί να προσελκύει και από τον ιδιωτικό τομέα ικανού πραγματικά ανθρώπου για να κάνουν μια δουλειά, το να του έχουμε μονίμω προμπόνο δεν γίνεται. Ωραίο ο Άδονη, έτσι. Δηλαδή, τα μπόνου και του υψηλού μισθού βρίσκουμε να τα δώσουμε στα φιλαρά κατακολλητά μα. Ή στου εξοκοινοβουλευτικού υπουργού, έτσι δεν το του λέει. Με, ωραία, ψυσούλα, πόσο 45, πόσο πήγε. Ε, όσο χρειάζεται, δεν κατάλαβα. Φυράζεται, Νομίζω 46 δηλαδή, είναι το σωστό. Για τον αναστησιολόγο δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορεί να δώσει το δημόσιο. Αυτό το ίδιο είναι ε, ο εξοκοινοβουλευτικό υπουργό των Και όχι προ τώρα, τι λες, τώρα. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση 12. 10.000 ευρώ ανεστησιολόγο στον ιδιωτικό τομέα να μα φέρει ένα καθαριστικό. Είναι εύκολο, κύριο Υπουργό μα. Καλά, αυτά είναι καλή με την κοιλιά του, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν, οπότε μην ψάχνει. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι τα ακούνε όμω. Τώρα να μου πεις Αυτοί που τα ακούνε δεν θα τον ψηφίσανε. Αυτό. Απόστολε, Έλα. καλημέρα και καλή βδομάδα. Επίση, Ναι, να σου πω, είχα πάρει και πριν από λίγο καιρό και σου είχα πει ότι αυτοί που σε είναι με τον Στάλιν, το θυμάσαι. расплава огромная салай на смерть вой Асисане Не не малоста Не я хористо я дипроидопис Паралепсо на Υπότιτλοι Ανορθόδοξο σε όλα μου Δεν είσαι με το Στάλιν ε! Γιατί το φοβάστε ε! Το φοβάστε! Θα δεχθεί θα μεγάλο πόλεμο να ξέρεις! Από ποιον! Εγώ σε θέλω με το Στάλιν! Από ποιον θα δεχθώ το πόλεμο! Το Στάλιν σε θέλω! Φιό! <ομίως> <ομίως> με το Στάλιν σε θέλω. Κοίταξε να δεις. Βιδάλλως είσαι κότα. Αν είμαι με τον Στάλιν δεν ξέρω αν σε συμφέρει εσένα. Ε, δεν να με συμφέρει για να ξέρω με ποιον έχω να μιλήσω. Τελικά δεν ξέρω αν σε συμφέρει. Μπορούμε. Γιατί έχω βάλει την κονσόευα από τα ντολμαδάκια στο μούσκλιο. Λοιπόν όχι άμα του παίγνεις έξυπρος και δημοκράτης. Κατάλαβες. Πίδε, είμαι Σταλινικός. Λοιπόν, όχι άμα του Λίγο να σκουριάσει το έχω έτοιμο, να ξέρει. Λοιπόν, να μαρτυρήσει, να, να έχει αληθίδα απέναντι στον κόσμο που σ' ακούει. Όχι μαγιά! Έχει δίκιο, ναι, αφιακία, ναι, γιατί κρυβόμαστε. Όλους... Αφήσαμε πονόμενα για κάτι άλλο. Όλου του λιβωρεί, όλου του κουραδεύει, αλλά δεν λε την αλήθεια. Πούτε γιατί καλέ, ή... κρύφτηκα εγώ ποτέ. Τι, πέσαι ότι εγώ είμαι με τον Στάλιν, πέσαι ότι να το ακούσω. Α, και... δεν θα σου κάνω, τί, τί, κάνω τη χάρη αλήγη. να χαρίσω όπω το θε. Όχι, όχι να σου κάνουν τη Α, δεν το λε, ε. Ή θα το καταλάβει μόνο σου, αλλιώ δεν έχει μα σημαίνει τροφή, δεν γουστάρω. Λοιπόν, για πε μου τώρα και κάτι. ¡Ya! με την εμεινοφρένειά μου Εγώ εγώ είμαι Μπράβο Ήδια Ήδια Ναι Εντελώς Εντελώς ωραία. Μου σε παρακαλώ Αριστερή όντας Όντες. Είναι δυνατόν να χλεβάζετε τον αγώνα των φοιτητών και όλη αυτή την ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια βάζοντα τη Λουκά να επιβραβεύει τα κρατικά Αυτό καταλάβατε Το είναι σάτυρα Αυτό καταλάβατε Αυτό κατάλαβα Λυπάμαι πολύ που να συνε Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο ενεργητικό κεφάλαιο και γιατί. Τη Ελλάδο όλοι. Από όλα τα χρόνια. Για του αρχαίου. Ποιο. Ο Αδρέα Παπανδρέου. Αποστολέ. Δεν βλέπω. Ότι όλοι οι του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Αδρέα Παπανδρέου, την μακρινή δεκαετία του 1980, σε σύγκριση με σήμερα, 40 χρόνια πίσω, <σχυριακά> έκανε υπουργικά συμβούλια στον Αστέρα τη Βουλιαγμένη. Και... Άρα το κάνουμε ία... όπω ο Παπανδρέου. Το κάνουμε όπω ο Παπανδρέου. Δεν <σχυριακά> πρέπει να πούμε την εποχή, εκείνη την εποχή. Ήμουνα 10 χρονών Αποστολέ. Αντε μεγάλο ίδιο μα Το επίδομα αυξάνεται από 2.000 σε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί Ε στην κυρία Ζαχαράκη, το τελευταίο παιδί, εγώ γεννήθηκε το 2004. Έκανα παιδιά γιατί είχα λεφτά, δεν είχα ανασφάλεια, έβγαζα, δηλαδή το μέλλον μου ήταν α πούμε προδιαγεγραμμένο. Το να δώσει τρία χιλιάρικα σε ένα ζευγάρι δεν λέει τίποτα. Πού ζει αυτή η γυναίκα. Τρία χιλιάρικα και τέσσερα και πέντε είναι τα έξοδα ενό παιδιού. Πού ζει κοπέλα μου, σε ποιο πλανήτη Δεν πα στο διάλογο πρωί-πρωί. <Τι> Με τρελάνει, έχω πάρει 40 φορέ και απαντά τώρα που σαν αυτό το τρένο. Άκου τώρα γρήγορα, κουβά Τι κάνει, καλά ή καλά ή καλά. το τρένο. Όχι, δεν μπαίνω, περίμενε. Λοιπόν, άκου τώρα δύο πληροφορίε, ένα αίτημα. Τη Δευτέρα που έρχεται 29 του μήνα, κάνει η πρεσβεία τη Κούβα στο άγαλμο του Χωσέ Μαρτί. Στη Μιχαλακοπούλου, ξέρω έχουμε και άγαλμο του Χωσέ Μαρτί. Κατάθεση Τεφάνου για την επέτειο τη γέννησή του. Το πρωί, 28 του μήνα, σε 11 η ώρα, όποιο θέλει έρχεται. 4 του μήνα, την Κυριακή, την επόμενη, έχουμε γλέντι. Μεγ για να μην τα παίξω <Δελίου> Μην μην ο ίδιος είμαι πάλι τώρα πριν πως το τούνελ 27 του μήνα Παλευθύνη συγκεντρώσει όλοι okay. θα το πείτε σας όλα το κι εγώ <Δελίου>